Αύριο η Εκκλησία μας, τιμά των Τίμιων Σταυρών. Λέγεται Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως η αυριανή ημέρα και η τιμή του Τιμίου Σταυρού έχει καθαρά πρακτικό χαρακτήρα. Εννοώ όταν λέω πρακτικό χαρακτήρα σαν αύριο δεν έχει συμβεί κάτι κάτι ιστορικό κάποιο ιστορικό γεγονός δεν εορτάζει δηλαδή αύριο η Εκκλησία μας κάποια επέτειο κάποιο ιστορικό γεγονός το οποίο να συνέβη με κέντρο των Τίμιων Σταυρών. Απλά η Εκκλησία μας έχει ορίσει να τιμάτε ο τίμιο Σταυρός στο μέσο τη της Αγίας Θεσσαρακοστής ακριβώς για να παίρνουν δύναμη οι χριστιανοί ούτως ώστε να μπορούν στη συνέχεια να συνεχίσουν τον αγώνα τους με περισσότερη δύναμη. Όπως γνωρίζετε, μέσα στην Αγία Τεσσαρακοστή υπάρχει αγώνας. Άλλο αν τα καταργήσαμε όλα. Άλλο αν την Αγία Τεσσαρακοστή την έχουμε όπως έχουμε την κάθε μέρα στη ζωή μας. Όμως, η Εκκλησία ορίζει και θέλει να πιστεύει, ότι υπάρχουν Χριστιανοί οι οποίοι αγωνίζονται. Αγωνίζονται μέσα σε αυτές τις 50 μέρες, με την νηστεία τους, την προσευχή τους, την αυξημένη προσευχή τους, τη μετανιά τους, την εγκραθειά τους και βέβαια ας μη φανταστούμε ότι αυτός ο αγώνας είναι εύκολος. Δεν είναι εύκολος. Έχει τις δυσκολίες του. Και μάλιστα θα πω ότι η σημαντικότερη δυσκολία του αγώνος αυτού, είναι ο διάβολος. Το μεγάλο εμπόδιο του αγώνος είναι ο σατανάς, ο οποίος έρχεται να μας παρεμποδίσει, να μας δημιουργήσει προβλήματα, να μας δημιουργήσει ανακοπή, στον αγώνα Αυτόν και γι' αυτό η Εκκλησία αποφάσισε προκειμένου οι Χριστιανοί να πάρουν δύναμη και να συνεχίσουν τον αγώνα τους <κυρίζει> με περισσότερη δύναμη όρισε στο μέσο της Αγίας Τεσσαραγωστής να τοποθετήσει τον Τίμιον Σταυρών ούτως ώστε οι χριστιανοί να πάρουν δύναμη, να μπορέσουν με μεγαλύτερη όρεξη και με μεγαλύτερο κουράγιο να συνεχίσουν τον δύσκολο και επίπονο αγώνα της Αγίας της Αραγωστής. Μια και λοιπόν ο λόγος για τον Τίμιο Σταυρό, αξίζει να πούμε λίγα πάλι εισαγωγικά, για το σύμβολο αυτό της πίστεως μας. Ο Τίμιος Σταυρός, πριν γίνει Τίμιος Σταυρός, ήταν ένα μυστηριώδες ξύλο. Η παράδοση λέγει το εξής ιστορικό για τον τίμιο Σταυρό. Κάποτε ο Θεός στον Αβραάμ Τον διέταξε να πάει μέσα στο δάσος και εκεί στο δάσος να φυτέψει ένα ξύλο, να φυτέψει ένα δέντρο, το οποίο δέντρο δεν θα ήταν σαν τα άλλα δέντρα το δέντρο αυτό του είπε ο Θεός του Αβρα, το Αβραάμ να βάλει στο ίδιο σημείο τρεις σπόρους σπόρο από Κυπαρίσι σπόρο από Κέντρο και σπόρο από Πέφκο και να πηγαίνει να παίρνει νερό από τον Ιορδάνη ποταμό και να πηγαίνει να φωτίζει αυτό το δέντρο. Το οποίο δέντρο σιγά-σιγά μεγάλωσε και έγινε, ας το πούμε, ένα τρισύνθετο δέντρο. Ένα δέντρο το οποίο έβλεπε σε πάνω και καρπούς Πεύκου και καρπούς Κυπαριστιού και καρπούς Κέντρου. Και χρόνια αργότερα, όταν ο βασιλεύς Σολομών έστειλε τους ξυλοκόπους να πάνε μέσα στο δάσος να βρουν ξύλα, τα καλύτερα ξύλα του δάσους, για να υποστηλώσουν το περίφημα εκείνο κτίσμα του Σολομόντος, το ναό του Σολομόντος, οι ξυλοκόπη ψάχνοντας για εκλεκτά ξύλα βρήκαν και το δέντρο αυτό το οποίο είχε βάλει τότε και είχε φυτέψει ο Αβραάμ. Εθεώρησαν σκόπιμο να το κόψουν το πήραν μαζί τους και όταν πλέον επήγαν στο ναό και βρήκαν την κατάλληλη θέση στην οποία θα τοποθετούσαν το ξύλο αυτό, επήραν τα μέτρα. Και όταν έκοψαν το ξύλο στα μέτρα τα κανονικά και πήγαν να το τοποθετήσουν, κατά περίεργο τρόπο είδαν ότι το ξύλο ήταν μεγαλύτερο από το κανονικό στο οποίο είχαν κόψει τα μέτρα. Κατέβασαν το ξύλο, το ξαναέκοψαν, όταν το έβαλαν πάλι επάνω είδαν ότι ήταν πολύ μικρότερο. Προσπάθησαν πάλι να το ξαναδοκιμάσουν και έβλεπαν μυστηριωδώς ότι το ξύλο αυτό αυξομειωνόταν στο μέγεθός του μυστηριοδός, άλλοτε μεγάλωνε και άλλοτε μίκρενε. Δεν μπόρεσαν να καταλάβουν ότι κάτι μυστήριο κρύβεται στο ξύλο αυτό και γι' αυτό να κρύβω στο λόγο αγανακτισμένοι πλέον αφού πάλευαν τόσες ώρες να το τοποθετήσουν κάπου και είδαν ότι ο κόπος τους ήταν μάταιος, το πήραν και το πέταξαν πίσω από το ναό και το χαρακτήρισαν με τον χαρακτηρισμό το καταραμένο ξύλο. Όταν αργότερα χρόνια μετά ήρθε ο Κύριος, μεγάλωσε και τέλος κατεδικάστηκε σ' θάνατον, οι Εβραίοι, οι μισόθεοι Εβραίοι Εσκέφθηκαν ότι προς του Κυρίου μας δεν άξιζε τον κόπο να κόψουν καινούριο ξύλο για να φτιάξουν σταυρό αλλά θεώρησαν σκόπιμο να πάρουν εκείνο το καταραμμένο ξύλο το άχρηστο για αυτούς το πεταμένο πίσω από τον ναό του Σολομόντος και αφού το πήραν εκεί σε αυτό το ξύλο λέγει η παράδοση σε ότι εστάβρωσαν τον κύριο Υμώρι Ιησού Χριστό. Και από τη στιγμή εκείνη και μετά το πρώην καταραμένο ξύλο εποτίστηκε με το αίμα του κυρίου μας Ιησού Χριστού και πλέον το ξύλο εκείνο έπαψε να είναι καταραμένο, αλλά έγινε ζωηφόρο, πηγή ζωής. Θα ακούσατε προηγουμένως κάτι. Σταυρέπαν σε βάσμιε καθαγίας οριμών τας ψυχάς και τα σώματα τη δυνάμει σου, εψάλαμε προηγουμένως. Και όσοι έχετε την καλή συνήθεια μαζί με τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου, να διαβάζετε και τους χαιρετισμούς του Τίμιου Σταυρού, θα δείτε ότι οι υμνοδοί της Εκκλησίας μας θεωρούν τον Τίμιο Σταυρό σαν πρόσωπο. Το οποίο μιλάει, το οποίο ακούει, το οποίο βλέπει. Και βλέπετε στη συγκεκριμένη περίπτωση προηγουμένω τον ύμνο τον οποίο ανέφερα μιλάμε στο Σταυρό. Σταυρέ πανσεβάσμιε αγία σέ μα. Καθαγία σου τας τα ψυχά και τα σώματα τη δυνάμει σου. Μήπω είναι υπερβολή αυτό δεν είναι υπερβολή. Ο τίμιο Σταυρός έπαψε πλέον να είναι ένα άψυχο ξύλο. Ο Τίμιος έχει πλέον πάρει υπόσταση, έχει γίνει πρόσωπο, έχει δανειστεί προσωπικότητα από τον ίδιο τον Χριστό και γι' αυτό όπως ο Κύριος, στον Κύριο μπορεί να μιλάς διότι ο Χριστός είναι πρόσωπο συγκεκριμένο έτσι μπορείς να παρακαλείς και τον Τίμιο Σταυρό διότι από τη στιγμή που ποτίστηκε με το ζωήρι τον αίμα του Κυρίου μας επήρε ζωή, είναι πρόσωπο, σε ακούει, σε βλέπει, μπορεί να σε βοηθήσει ο Τίμιο Σταυρός δεν είναι ένα άψυχο ξύλο είναι ένα ξύλο έμψυχο με ψυχή που ακούει, που βλέπει, που αισθάνεται, που αντιλαμβάνεται αύριο λοιπόν είναι η ημέρα της προσκυνήσεως του Τιμίου Σταυρού αύριο είναι η ημέρα κατά την οποία καλούμεθα να προσέλθουμε να προσκυνήσουμε τον Τίμιο Σταυρό και να πάρουμε δύναμη από τον Τίμιο Σταυρό να πάρουμε δύναμη για να προχωρήσουμε στον αγώνα μας στον αγώνα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και για να κλείσω αυτή τη εισαγωγή θα πω το εξής ο Τίμιος Σταυρός σε ακούει ο Τίμιος Σταυρός σε βλέπει ο Τίμιο Σταυρός θέλει να σε βοηθήσει πόσο όμως Χρησιμοποίησέ τον. Μην περιμένεις να σε βοηθήσει από μόνος του. Έχει τη δύναμη και μπορεί να σε βοηθήσει από μόνος του, αλλά όπως και ο Κύριος μας, έτσι και ο Σταυρός, έτσι και η Παναγία, έτσι και οι Άγιοι περιμένουν την πρόσκλησή μας. βγαίνεις από το σπίτι σου, μη τρέπεσαι να κάνεις το Σταυρό σου μπαίνεις στο σπίτι σου, μη διστάζεις να ευχαριστήσεις τον Θεό διά του Τιμίου Σταυρού που σε αξίωσε, σε βοήθησε να γυρίσεις στο σπίτι σου η γη. περνάς από την Εκκλησία, σήκωσε με παρησία το χέρι σου να κάνεις το Τιμίου Σταυρό όχι ψεύτικα όχι κρυφά. Δεν κάνεις καμιά αμαρτία. Τιμάς τον Θεόν. Χαιρετίζεις τον Θεόν με τον Τίμιο Σταυρό. Μη διστάζεις, Μη κοπιάζεις. Εδώ οι άθεοι και οι άπιστοι δεν κοπιάζουν να βλαστιμούν τον Θεό. Και θα διστάσεις εσύ να τιμήσεις τον Θεό. Σήκωσε το χέρι σου με παρησία να κάνεις τον Σταυρό σου. Βρίσκεσαι στο σπίτι σου Ανά πάσα ώρα και ανά πάσα στιγμή όταν σουρθει, έρθει ας μου επιτραπεί αυτή η φράσης, όταν σου ναι κάνε το σταυρό σου μην περιμένεις να είναι απλά η ώρα της προσευχής ο Κύριος ακούει ανά πάσα στιγμή δεν χρειάζεται να κάνεις μόνο το σταυρό σου όταν θα στηθεί σε προσευχή αισθάνεσαι την ανάγκη να μιλήσεις των Θεό Αισθάνεσαι την ανάγκη να κάνεις τον Τίμιο Σταυρό. Κάνε τον. κάλεσε το Θεό, σε βοήθεια. φόρεσέ τον στο λαιμό σου, όχι για να τον επιδείξεις, αλλά για να σε φυλάει, όχι για να κάνεις το κομμάτι σου, όπως δυστυχώ εκατύντησε σήμερα ο Τίμιο Σταυρός, σαν ένα απλός σκεύος πολυτελείας, το οποίο το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε επιδείξεις. Εδώ μολύνεται ο Τίμιος Σταυρός, εμπέζουμε τον Τίμιο Σταυρό, όχι έτσι. Τίμιος Σταυρό θα τον φορά βεβαίως, πρέπει να τον έχεις επάνω σου, αλλά μέσα σου, ως φυλακτόν, για να σε φυλάτει από τις παγίδες του πονηρού. Προσέξτε και κάτι ακόμα, ελέγξτε τα χαλιά, τα ταπετά σας είναι σχέδιο της μασονίας πλέον ο Τίμιος Σταυρός να ζωγραφίζεται επάνω στα χαλιά επάνω στα πλακάκια του δαπέδου για να περνάς και να τον πατάς είναι σχέδιο του χιλιασμού αυτών των απίστων τυρίων τα οποία λέγονται χιλιαστές να φτιάχνουν τον τίμιο Σταυρό Επάνω σε χώρους και σε σημεία στα οποία θα περάσουν τα πόδια μας και θα τον πατήσουν. Ελέγξτε μήπως υπάρχει τίμιος Σταυρός, διότι από τη μια θα τον προσκυνάς και από την άλλη θα τον πατάς. Έλεγξε μήπως υπάρχει τίμιος Σταυρός Χάμου. Έλεγξε επίσης και εδώ πολύ προσοχή. Έχω συγκεκριμένες μαρτυρίες ανθρώπων που αγόρασαν παπούτσια και από κάτω από τα παπούτσια είναι χαραγμένος πετακάθαρος ο Τύβιος Σταυρός. Προσέξτε καλά, χίλιες φορές να το πετάξεις το παπούτσι και να πάρεις άλλο και να πληρώσεις 50, και 60 και 100 χιλιάδες παραπάνω προκειμένου εσκεμμένα πλέον, γιατί μέχρι τώρα δεν θα το ήξερες εσκευμένα πλέον, να πατάς τον Τίμιο Σταυρό και να ασεβείς επάνω εις το ξύλο της σωτηρίας μας. Και σημειώστε και κάτι άλλο. Κύριε οπλών κατά του διαβόλου των Σταυρών σου ημίν δέδοκας. Αν θα μας σώσει κάτι κι αν θα σωτούμε τελικά, πιστέψτε με, βέβαιος θα σωτούμε από τις καλές μας πράξεις, βεβαίω θα μας σώσει το έλεος του Θεού, αλλά κυρίως θα μας σώσει η χάρις και η δύναμης του Τιμίου Σταυρού. Αυτή η δύναμης του Τιμίου Σταυρού η οποία απελάβνει του δέμονας, η οποία αποδιώκει τους δέμονας και η οποία τηρεί των Χριστιανών κοντά στον Θεό. Όσο χρησιμοποιείς τον Τίμιο Σταυρό ο Τίμιο σταυρό δεν θα σε προδώσει. Θα προδοθείς όμως εάν φάξεις να εμπιστεύεσαι τη ζωή σου και την ψυχή σου στα χέρια του Τίμιου Σταυρού. Αυτά όσον αφορά την αυριανή ημέρα και έρχομαι. Η συνέχεια της Θείας Λειτουργίας. Που όπως θα διαπιστώνετε και από μόνες σας και μόνοι σας, για να μην πω όλοι, τουλάχιστον οι περισσότεροι, πηγαίνουμε στην Εκκλησία, παρακολουθούμε τη Θεία Λειτουργία, διαθέτουμε τον ανάλογο σεβασμό, αλλά πολλές φορές η Θεία Λειτουργία δεν πάει να γίνεται για μας τυπικά. Και λέω τυπικά διότι Ούτε την έννοια αυτών που λέει ο ιερέας, μπορούμε να καταλάβουμε, και ο Ψάλτης, αλλά ούτε και τη σημασία των κινήσεων που γίνονται μέσα στη Θεία Λειτουργία, μπορούμε να αντιληφθούμε. Και ιδιαιτέρως δε τα παιδιά, και το λέω αυτό για να γίνετε εσείς οι μανάτες, να γίνετε δασκάλες των παιδιών σας, ιδιαίτερο τα παιδιά με τη γλώσσα που τη χάλασαν, και όμως μας έλεγε ο Μακαρίκης ο διδασκαλός μας αυτό το χέρι αυτός ο άνθρωπος που τόλμησε να χαλάσει τη γλώσσα την καθαρεύουσα γλώσσα και βεβαίως τα παιδιά έπαυσαν πλέον να καταλαβαίνουν και λειτουργία και μυστήρια και Αγία Γραφή και οτιδήποτε αυτός όχι μόνο δεν θα λιώσει το κορμί του με χαύριο, αλλά και η ψυχή του θα πάει πιο κάτω και από τους δαίμονες την κόλαση, πιο κάτω και από του δέμανε. Για να μην αναφέρω όνομα εδώ. Αυτοί οι οποίοι σκαρπίστηκαν να καταργήσουν την ελληνική γλώσσα και ουσιαστικά τα παιδιά μα να πηγαίνουν στην εκκλησία και να βαρχιόνται που πάνε, γιατί δεν καταλαβαίνουν πλέον τι του γίνεται μέσα στη διαλειτουργία, και έρχονται και εξομολογούνται και μου λένε: Τι να πάω να κάνω, τι να πάω να κάνω. Κάθομαι τρει ώρε και να ακούω, τι να ακούω. Εκεί μου φαίνεται μένα κινέζικα, μιλάνε κινέζικα. Δεν καταλαβαίνω λέξη. Τι να πάω κάνω μέσα Εσείς οι μητέρες θα γίνετε πλέον, οι δασκάλες των παιδιών και οι γιαγιάλες. Θα τα δασκελέψετε, και ξέρω υπάρχουν μερικές μητέρες και μπράβο τους, μορφωμένες μανάδες, οι οποίες έχουν βάλει τα παιδιά τους μπροστά και τα μαθαίνουν τώρα αρχαία ελληνικά. Δυστυχώς τα, τα σπίτια μας πρέπει να γίνουν κρυφά σχολιά. Εκεί θα καταλύσουμε. Τα σπίτια μας πρέπει να γίνουν κρυφά σχολιά. Με αυτού που έχουμε βλέξει και οι οποίοι κοιτάνε πως θα μας θα ρημάξουν τον τόπο και όχι πως θα τον φέρουνε στην πρόοδο και στην ευημερία. Επήγα στην, στους Εβραίους κάτω στο Ισραήλ, τρεις φορές έχω πάει. Για πηγαίνετε να δείτε. Για πηγαίνετε να δείτε. Ξέρετε ποια γλώσσα χρησιμοποιούν οι Εβραίοι, παρακαλώ. Ξέρετε ποια γλώσσα. Μην εκπλαγείτε. Του Μωυσή τη γλώσσα. Του Μωυσή. Τα αρχαία αρχαία εβραϊκά. Και εμεί εδώ κορακίζουμε. Και δεν μπορούμε να συνονοηθούμε πλέον. Και ακούς τους νέους και σου μιλάνε μια γλώσσα και λες τι μα τι λέει τότε τώρα. Τι λέει τότε σήμερα. Τι λέει, τι, τι κουβέντες είναι αυτές, είμαι out, λέει, είμαι in, είμαι αυτό, είμαι, είμαι εδώ θε, είμαι εκεί είμαι down, είμαι in. down, τράβα τώρα να καταλάβεις τι σου λέει, τράβα να καταλάβεις τι σου λέει και τράβα αυτός ο νέος να πάει στην εκκλησία να καταλάβει τι σημαίνει άνω σχόμεντας καρδίας και να σκεφάσει μόνο το Κύριο κλείνομαι. Συνεχίζουμε, λοιπόν, στη Θεία Λειτουργία. <Και> Προχτές εξετάσαμε και είδαμε, αν θυμούμε καλώς, το 8ο κατά το οποίο λέγει τα εξής λόγια. Υπέρευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του κυρίου Δαϊθόμεν. Και είπαμε ότι η Εκκλησία μας ενδιαφέρεται για όλα, ενδιαφέρεται πρώτα-πρώτα για την ειρήνη, για την ψυχική μας σωτερία, για τον Επίσκοπο, για τους Ιερείς, για τους στρατιώτες, για τους ηγέτες μας, τους πολιτικούς και τους θρησκευτικούς ενδιαφέρεται για την πόλη, ενδιαφέρεται για την ενωρία τους ενορίτας ενδιαφέρεται τώρα και δια των σεισμών ενδιαφέρεται τώρα και για τα φυσικά κακά, τα λεγόμενα φυσικά κακά διότι μια θύελα, τι είναι, ένα φυσικό κακό μια καταιγίδα δηλαδή, τι είναι, ένα φυσικό κακό ένας κεραυνός τι είναι, ένα φυσικό κακό, ένας σεισμός, ένας καταποντισμός, φυσικά κακά. Και τα οποία όμως είπαμε δημιουργούνται ετς του ότι η γη και η πίστης ολόκληρη αγανακτεί με τις αμαρτίες μας. Η γη έχει λογική. Ας σας φαίνεται εσάς ότι είναι κάτι το άψυκο. Η γη κινείται με τη λογική του Θεού. Η γη κινείται κατ' του Θεού. Η γη κάνει υπακοή στον Θεό. Η γη σέβεται τον Θεό. Και γι' αυτό βλέπετε στην στάβρωση του κυρίου ότι η γη κλονείται. Δεν το ο Θεός. Δεν είναι εκδίκηση του Θεού εκείνη τη στιγμή. Νομίζετε κάτι τέτοιο. Ο Θεός δεν είναι εκδικητής. Ο Θεός δεν κινεί τη γη εκείνη τη στιγμή για να δείξει την απανακτησή του. Όχι. Η γη κινείται από μόνη της. Δεν αντέχει να βλέπει την αδικία ο ήλιος εσκοφιείστη από μόνος του δεν αντέχει την αδικία το ίδιο γίνεται και σήμερα λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το εξής η γη βοά αγλώσσος η γη φωνάζει λέει χωρίς, επειδή δεν έχει γλώσσα πως φωνάζει τρέμοντας Δεν μπορεί να σου πει, μην αμαρτάνεις, γιατί δεν έχει γλώσσα γη να σου το Η γλώσσα της γης είναι η κινήσεις της. Τρέμει για να σου πει κάτι σε πρόγειμα. Υπέρευκρασίας αέρων, εφορίας των καρβών της γης και καιρών ειρηνικών του κυρίου Δεϊθόμεν. Και είπαμε ότι, εδώ η Εκκλησία παρακαλεί τον Κύριο να κατευνάζει τις αντιδράσεις της γης. Να κατευνάζει τις αντιδράσεις της γης και να χαλιναγωγεί τη γη γιατί ενδεχομένως κάποια στιγμή η γη όπως κάποτε παλαιά να ανοίξει και όπως κάποτε παλαιά κατάπιε τον δαθάν και των αυυρών να όχι δυο πλέον αλλά χιλιάδες πατρινούς που μολύνουν την υγεία των πατρέων την γη τυποτισμένη με το αίμα του Αποστόλου Ανδρέου. Ένα το ειρηνικό, υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου Δεϊθώμεν. Τώρα προσέξτε την αγάπη της Εκκλησίας. Βεβαίως δεν ξεφεύγουμε από τα όρια της πίστεως. Δεν ξεφεύγουμε από τα όρια της πίστεως λέγω. Δηλαδή, μιλάμε πάντα για πιστούς και ορθοδόξους χριστιανούς είπαμε, οι άφιστοι, οι αβάπτιστοι δεν έχουν θέση μέσα στη λειτουργία. Η λειτουργία είναι καθαρός λειτουργία των πιστών και όχι των απίστων. Όταν λέει λοιπόν εδώ υπερπλεόντων περιλαμβάνει η εκκλησία μας αυτούς οι οποίοι πηγαίνουν, πλεον με τα πλοία μέσα στους ωκεανού και για να τα τεριάξουμε και λίγο με τα σημερινά τα δεδομένα και πλέον και στους εθέρες με τα αεροπλάνα. Αυτοί είναι οι πλέοντες οι οποίοι κινδυνεύουν οι οποίοι ευρίσκονται ανα πάσα στιγμή να βρίσκονται, ευρίσκονται μάλλον ενώπιον κινδύνων. Αυτοί οι ίδιοι μπορεί να μην προσέρχονται για τον εαυτό του. Όμως η Εκκλησία ως μητέρα, καλή και αγαπή, του ενθυμείται. Προσέρχεται για τους. Ξέρει η Εκκλησία του ενθυμείται υπερπλεόντον, οδηφορούντον. Αυτοί οι οποίοι βαδίζουν, σας έχω μιλήσει κι άλλη φορά, αν ψάξετε τους κινδύνους που μας απειλούν, θα τρελατούμε. Αμα δούμε τους κινδύνους ποτέ, αν μπορούσε ποτέ ο Θεός να μας φτιάξει έναν πίνακα, ένα χάρτη, με τις παγίδες που υπάρχουν γύρω μας, σωματικές και ψυχικές παγίδες, τότε θα δεις ότι η ζωή μας είναι ένα καθαρό θαύμα. Ένα καθαρό θαύμα. Περπατάς, κινδυνη. Κοιμάσαι, κίνδυγκ. Σπίτι κάθεσαι, κίνδυγκ. Έξω βγαίνεις, κίνδυγκ. Στο αυτοκίνητο μπαίνει κίνδυνο, στο αεροπλάνο μπαίνει κίνδυνο, στο πλοίο μπαίνει κίνδυνο, κολυμπάς κίνδυνο. Βρισκόμαστε μέσα σε ένα καταιγισμό κινδύνων. Και η Εκκλησία με συγκεκριμένες, με συγκεκριμένους όρους προσπαθεί να περιλάβει μέσα της και να προσευχηθεί για όλους τους κινδυνεύοντες υπέρ πλεόντο <coughs> οδηπορούτο βαδίζεις εσύ μπορεί να πηγαίνεις καλά στον δρόμο σου για αυτό σας είπα προηγουμένως κάνε το σταυρό σου το από στο σπίτι μου, δεν ξέρεις εσύ πας καλά, ο άλλος πάει καλά πάει καλά ο άλλος ο άλλος βαδίζει σωστά εσύ είσαι εντάξει ο άλλος μήπως είναι μεθυσμένος εσύ ξεκίνησε με τις καλύτερες προδιαγραφές από το σπίτι σου. Ο άλλος, για τον άλλο συμβαίνει το ίδιο. Κάνε το σταυρό σου να σε φυλάξει ο Κύριος. Και έχουμε θαύματα, θαύματα, θαύματα. Θαύματα, θαύματα. Θαύματα, θαύματα. θαύματα, θαύματα, θαύματα που αυτή τη στιγμή βλέπω <σταλής> δηλαδή, την ώρα, γιατί μου την έχουν βάλει κόντρα εκεί την ώρα. Την <σταλής> έχουν βάλει απέναντι, δεν μπορώ να, να παραπιάσω. <σταλής> Αν θα ήθελα να σας πω, <σταλής> δεν σας πειράζει, <σταλής> κάλλω, <σταλής> δεν πειράζει. <σταλής> ε, πειράζει. Λοιπόν, θαύματα πάρα πολλά, <σταλής> που βλέπεις καθαρά πόσο τίμιος Σταυρός σώζει, <σταλής> σώζει, <σταλής> σώζει. Σ το Σταυρό να σου προσκητούμε και την Αγία στο Ανάσταση δοξάζουμε. Αυτός ο τίμιο Σταυρός σώζει και ψυχάς και σώματα. Σώζει και ψυχάς και σώματα. Ακού <Και>. επέμεινε η Κυρία θα σας πω ένα για τον Τίμιος Σταυρό, μια και το ανέφερε η συζήτηση. Το οποίο μου το είπε μια κυρία στην εξομολόγηση διότι θα πρέπει να ξέρετε ότι η εξομολόγηση είναι πανεπιστήμιο. Μαθαίνεις. Μαθαίνεις, γίνεσαι εξευτέλεια, σε όλα. Ο γιος της λοιπόν αυτής της κυρίας κάποτε <Κι> περίκοσμικός. Συνονοήθηκε με κάτι φίλους να πάνε σε ένα μέτιο. Ακούτε τώρα, δεν ξέρω αν έχετε τίποτα, πάρετε παρτίδες μετά αυτά, τα Μέντιο. Λοιπόν, και να τα λέτε, να τα συνιστάτε και σε άλλους. Ακουβάζεται λοιπόν, να πάνε δεν ξέρω τι πρόβλημα είχανε, το παιδί της κυρίας αυτής τα έβαζε το αυτοκινητό του, να τους μεταφέρει. Μέσα στο αυτοκινήτο του είχε δώσει η μάνα του, ένα κομματάκι τίμιο ξύλο απ'τον τίμιο σταυρό του Κυρίου, ευλαβέσταται η γυναίκα. Λοιπόν, ξεκίνησαν, πήγαν. Τους λέει λοιπόν το παιδί, προχωρήστε εσείς μπροστά, να το το αυτοκίνητο και θα έρθει. Προχώρησαν μπροστά, αυτός έμεινε ότι κάνει ένας οδηγός, κλείδωσε το αυτοκίνητό του και ακολούθησε κι αυτός. Το μέτιο μου τους περίμενε στην πόρτα. Ακούτε τώρα. Τους περίμενε στην πόρτα. Τερνάει ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος. Εντάξει, όλα καλά. Φτάνει το παιδί αυτό και του λέει το μέτιο. Τον σπρώχνει από εδώ πίσω. Όχι εσύ. Όχι εσύ. Φύγει. Θα πας να πετάξεις αυτό που έχεις μέσα στο αυτοκίνητό σου και τότε θα έρθει να μπει εδώ μέσα. ξέρω από την γυναίκα και να σε την πώλησες, να σε τα πει και η ίδια. <coughs> θα πας να πετάξεις αυτό που έχεις μέσα στο αυτοκίνητό σου του λέει και τότε θα έρθει να μπει εδώ μέσα. Για να πάρετε και μια μυρουδιά τι είναι τα μέδια μας εκεί. Πόσο χριστιανοί είναι. <coughs> Πόσο χριστιανοί είναι. Έχουν και τις εικόνες, έχουν και το σταυρωμένο μέσα, παραμύθια, Άναι. παραμύθια. Θα πας να πετάξεις του αυτό που παίρνεις μέσα στο αυτοκίνητό σου και τότε θα έρθει να μπεις στο αυτοκίνητο. λοιπόν, επανέρχομαι, οδηπορούντον. Να γιατί σου είπα κάνε το σταυρό σου πάντα. Να γιατί σου είπα φόρα πάντα το σταυρό σου όπλων κατά του διαβόλου των σταυρών σου ειμινι σε προφυλάκια από τα πάντα εδώ και η ιστορία μας διδάσκει, δεν μας διδάσκει η ιστορία του 40. Εδιάβαζα θυμάμαι μια ιστορία τον είχαν κάποιον στο εκτελεστικό απόσπασμα στο εκτελεστικό του ρίξαν τη σφαίρα και αυτός νόμιζε ότι το βέλγει η σφαίρα και το συχνά Έκανε τον πεθαμένο και για πρώτη φορά ρίξανε χαριστική βολή που μπορνάνε, είδα την Παράνης στο κεφάλι μετά, τους θεώρησαν όλους τους πεθαμένους και τι είχε γίνει, η σφαίρα τον πέτυχε πράγματι, αλλά τον πέτυχε πάνω στο σταυρό του και τι γλύπησε, εφόραγε σταυρό, η σφαίρα στύπησε εκεί, έσπασε ο σταυρός, αλλά τον ίδιο δεν το Θαύματα του Σταυρού, πώς θα θέλουμε. Και μην μου πείτε ότι είναι έτσι. Μην μου πείτε ότι είναι Γιατί αν αρχίσουμε και μιλάμε για τύχη, η τύχη πρώτα-πρώτα δεν υπάρχει για την Εκκλησία. Αν αρχίσουμε και μιλάμε για τύχη, θα γίνουμε όλοι, ξέρετε, υλιστές. Κουμουνιστές. Ό, όπως και όλοι εκεί θα τα ρίχνουν όλα στη τύχη πως έγινε ο κόσμος τη τύχη, πως έφτιαξε ο Θεός εκείνον, όλα σε τύχη, όλα. Πλεόν τον οδηφορούν μετά νοσούν τον. Νοσούν στα νοσοκομεία, στα άσυλα, στο κρεβάτι του πόνου, Αυτούς, για τους οποίους θα δώσουμε λόγο στον Κύριο, εάν τους επισκεφθήκαμε. Θυμάστε τι είπε, «Ασθενείς και ήλθετε πρόσημα». Πάτε, επισκέπτεστε ρωσούς; επισκέπτεστε νοσούντες, επισκέπτεστε τα νοσοκομεία, επισκέπτεστε το άσυλο ανιάτων εκεί που ξέρετε ότι υπάρχει πόνος πηγαίνετε η τιμωρία θα είναι διπλή για μας που δεν πάμε και στην ίδια θέση των αστερών θα βρεθούμε και δεν θα έρχεται άνθρωπος να μας βλέπει και από την πόρτα του δωματίου θα μπαίνει μόνο ενός ο και την τιμωρία της αιωνίου Πολάσεως θα έχουμε διότι θα είναι ένα από τα έξι κριτήρια η επίσκεψη των ασθενών ένα από τα έξι κριτήρια τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο Κύριος κατά την δίκη εκείνη όπως σας τα είχα πει τότε όταν είχαμε την Κυριακή τον Απόκρεο τον ασθενή να τον επισκέπτεσαι διότι έχει ανάγκη αλλά και για να δει. Ποιος είναι ο άνθρωπος, για να δεις πού μπορείς να φτάσεις και εσύ, για να δεις ότι υπάρχει αρρώστια, ότι υπάρχει θάνατος και όχι να χτυπάς το χέρι σου στο ξύλο. Γιατί όσο και αν το χτυπάς το χέρι στο ξύλο η αρρώστια δεν φεύγει. Ούτε ο θάνατος φεύγει. Να τον ζήσεις τον θάνατο, να τον ζήσεις και την αρρώστια να τη ζήσεις από κοντά, για να είσαι έτοιμος διότι ξέρετε τι κάνουμε εμείς, εμείς προσπαθούμε να ξεχάσουμε. Για χάνατο μιλαστό, για κυρίες, κούφια η ώρα λέει που τα ακούει, κούφια η ώρα. τι σημαίνει κούφια η ώρα τώρα, ρεύτε μου και εσύ. κούφια η ώρα που τα ακούει. Τι, τι, τι, τι πιένει αυτό, τι νόημα είναι αυτό, δεν ξέρω. Τι παξίλο λέει, τι παξίλο. Χτύπανε ξύλο γιατί, πόσοι χτυπήσαν ξύλο και οι είναι οι μακαρίδες, πόσοι χτυπήσαν ξύλο και οι μακαρίδες. Δεν είναι λοιπόν η λύση αυτή, η λύση είναι να μπει μες στο πρόβλημα, να τον δείχνουν θάνατο κατάματα και να ζεις με την πραγματικότητα του θανάτου, στα μοναστήρια τα παλιά αν διαβάσετε τις ιστορίες των μοναστηριών. Τι έκαναν λέγει. Είχανε οι πατέρες, όπως ξέρετε στα μεγάλα μοναστήρια, έχουνε τα καθένα το διακόνιμά του. Άλλος είναι συντράφεζα, άλλος είναι μάγειρας, άλλος είναι ξυλουργός, άλλος φέρνει ξύλα, άλλος ζυμώνει, άλλος φαγγερεύει, άλλος κάνει πιάνει τις δουλειές. Είχανε, λοιπόν και ένα διακόνυμα. Ήταν ο λεγόμενος αφυπνιστής. Τι σημαίνει αφυπνιστής. Τον είχαν ορίσει να τους ξυπνάει. Όχι να του ξυπνάει από το κρεβάτι. Αλλά πώς να του ξυπνάει. Αυτός πήγαινε, λέει, σε όλα τα διακονήματα έτρεχε, σε όλα τα διακονήματα και τους φώναζε, αδελφοί πεθαίνουμε, πεθαίνουμε, πεθαίνουμε, πεθαίνουμε. Αυτό έλεγε. Και αυτοί είχαν στην τέπη, λέει ένα ματήλι και όταν να «Μεθαίνουμε, έκλεγαν ετοιμούνται τον θάνατον, εμετανοούσαν επί τόπου, έκλαιγαν, σκουμπίζαν τα δακρυά τους, για να μην ξεχνάνε τον θάνατο». Ο αφυπνιστής, αυτός που τους ξυπνούσε για να κατανοήσουν την αλήθεια, υπέρπλεών ο οδηφορούν τον, τους θυμάται και αυτούς η Εκκλησία. Και να τους θυμάστε και εσείς. Και να διπνιχά να μην περιορίζονται μόνο σε δύο φύλλα. Γράψες και άλλα ονόματα. Γράψες και άλλα ονόματα. που τους ξέρεις. Τους εχθρούς σου που τους ξέρεις. Περιορίζεστε και βάζετε το σύσυγκο, το νεαρτούλι μας, τα παιδάκια μας, τη μαμά μας. Όχι την πετερά. Τη μαμά. Τη... Τι, τι, Λοιπόν. Όλα μέσα, εκεί, πού είναι ο εχθρός, πού είναι ο άρωμα, ε. Εχθροί, οι εχθροί μας μπροστά κι απ' τους γονείς. Ε, πάμε. Υπέρπλεόντων, οδυπορούντων, νοσούντων, καμνόντων. Ποιοι είναι οι καμνόντες. Οι κάνοντες είναι αυτοί οι οποίοι ταλαιπωρούνται σε αυτή τη ζωή. Περνούν δύσκολες ώρες. Έχουν περιπέτειες. Και δεν νομίζω και εσείς να μην ξέρετε τι σημαίνουν περιπέτειες. Γιατί η ζωή μας δυστυχώς είναι ζυμωμένη με τις περιπέτειες. Μα το παιδί, μα το εγγόνι, Μα ο σύζυγος, μα εμείς οι ίδιοι, περιπέτειες, τραυματισμοί, νοσοκομεία, αρρώστιες, κίνδυνοι, θάνατοι. Μέσα σε όλα αυτά κατατάσσονται οι λεγόμενοι Κάμνοντες. Τους θυμάται και αυτούς η Εκκλησία. Τους περιλαμβάνει και αυτούς η Εκκλησία. Και κατά αυτόν τον τρόπο, όπως σας είχα πει παλαιότερα, μας υποδεικνύει και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσευχόμετα. Και μην δικαιολογήσεις ότι παππούλι εγώ δεν ξέρω γράμματα και δεν ξέρω να προσευχηθώ. Γράμματα μπορεί να μην ξέρεις. Μπορεί να μην ξέρεις να διαβάσεις το Μέγα Απόδειγνο που είναι τώρα, αλλά την ώρα του Μεγάλου Απόδειγνου, περίπου μία ώρα, μπορείς να κάτσεις γονατιστή, και να, να λες Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέγξε με την αμαρτωλία. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέξε τους εχθρούς μου. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέξω τους αρρώστους. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέξω τους στρατιώτας. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέξω τους Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέξω τους σάρπα κατηγορίες. Π Έχεις όρεξη, όρεξη λείπει, όχι τα γράμματα, όχι τα γράμματα, δεν είναι η αιτία τα γράμματα. Όρεξη δεν έχουμε να διαβάζουμε, να προσευχθούμε συγγνώμη. Και να μην ξέρεις να διαβάσεις ο Θεός, δεν θα σε κακολογήσει μετά αύριο, δεν θα σε κακίσει ο Κύριος γιατί δεν έκανες το μέγα απόδειπνο. Δεν θα σε κακίσει ο Κύριος γιατί δεν την παράκληση της Παναγίας ή τους χαιρετισμούς της Παναγίας από δεν ξέρεις γράμματα. Ο Κύριος θα σε κακίσει γιατί δεν προσευχεί Απλά έτσι όπως μπορούσες να προσευχηθείς. Για εκείνο θα σε κατηγορήσει ο Κύριος. Yeah. Για εκείνο θα σε κακίσει ο Κύριος. υπερπλεόντων, οδυπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων. Τους κακούρμους. Τους θυμάται ο κύριος κακούρμος. Τους θυμάται η Εκκλησία, τους κακούρμους. Εμείς ξέρουμε μόνο να τους δείχνουμε τον λίθο του αναθέματος. Τους φυνοκισμένους, αυτή είναι η εχμάλω. Αυτή είναι η εχμάλω. Και θυμηθείτε είναι και αυτό ένα από τα, από τα έξι κριτήρια στα οποία θα μας κρίνει ο Κύριος. «Εν φυλακεί ημιν και ήλθετε πρόσφυρο». Σε το είπα και τότε, θα σα το επαναλώσω. Μην κατηγορείς. Όλοι, όπως έλεγε ένας πολύ σωφός και πολύ σωστά, όλοι έχουμε... Το 5 λεπτό της τρέλας. Όλοι μας έχουμε το λεγόμενο 5 λεπτό της τρέλας. Ξέρετε τι μου είπε ένας κρατούμενος μέσα στις φυλακές που είχε κάποτε. Εγώ παππούλι μου λέει το μυρμίκι δεν το πατάω. Κι όμως ήρθαν έτσι τα πράγματα, να μην σας πω το περιστατικό, και αναγκάστηκε και τον σκότωσα. Ξάλεψε το μυαλό μου, το πεντάλεπτο της στρέλας. Δεν θέλει πολύ ο διάολος. Δεν θέλει πολύ. Δεν θέλει πολύ. Είδατε για πόσους λένε και στην τηλεόραση που το βάζουν. Έκανε κάποιος ένα πονικό. Είδατε τι λένε γείτονες. Μα αυτός ο άνθρωπος ήταν καλός. Δεν είχε δώσει ποτέ αφορμή. Και έτσι είναι η αλήθεια αυτή είναι. Λίγοι είναι οι κακούργοι, οι επαγγελματίες κακούργοι. Λίγοι είναι, ελάχιστον. Ελάχιστοι είναι αυτοί, οι οποίοι το έχουν στο αίμα τους να είναι κακούρικοι. Η Περσότρικη, του το λεπτό της τρέλειας. Του την έδωσε, πάει τελείως. Τον πείραξε, μπήκε μέσα, του έφτυξε τη γυναίκα του, του την υπολυψίδη του, του την κόρη του, τρελάει. Τι άλλος Το πεντά της τρελής. Μην τους χαρακτηρίζεις κακούρδους. Προσεκκίσους για αυτού. Παρακάλεσε τον Θεό για αυτού. Μίλησε στον Θεό για αυτού. Γιατί δεν ξέρεις τι σημαίνει να σου στερήσουν την ελευθερία. Δεν ξέρεις τι σημαίνει να σου στερήσουν την ελευθερία. Δεν ξέρεις τι σημαίνει να σε έχουν περιορισμένο έχει την ελευθερία σου και γι' αυτό δεν μπορείς να το καταλάβεις. Έχει την ελευθερία σου και γι' αυτό δεν μπορείς να το καταλάβεις. Να αντιλαμβάνεσαι και να έρχεσαι στη θέση των άλλων. καμνόντων, αιχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του κυρίου Δεϊθόμου. Και όταν λέει εδώ και της σωτηρίας αυτών Εννοεί να τους σώσει ο Θεός και σωματικά, δηλαδή να γλιτώσουν από αυτά τα δεινά μέσα στα οποία βρίσκονται και από τους κινδύνους που απειλούνται και να σωθεί ταυτόχρονα και η ψυχή τους. Εδώ λοιπόν σταματούμε και με τη βοήθεια του Θεού το επόμενο σακώμα.